1. Και ύστερον από αυτά, ήκουσα σαν φωνήν μεγάλην πλήθους πολλού λαού την φωνήν των εν ουρανώ αγγέλων και αγίων οι οποίοι έλεγον Αλληλούια! Ενείτε των θεών, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκει στον Θεόν μας. 2. Του ανήκει η δόξα διότι είναι ορθέ και δίκαιε αποφάσει και εκρίσεις του. Διότι έκρινε και κατεδίκασε την πόρνη, την μεγάλη, την οητή βαβυλώνα, η οποία με την ιδρολατρίαν τη και τη διαφθορά τη διεύθερε την υγιήν. Και ο Θεός εξεδικήθη το αίμα των δούλων του που εχήθη από την ηχείρα αυτής. 3 Και είπαν διαδευτέραν φοράν. Αλληλούια. Και ο καπνός της πυρκαγιάς της ανεβαίνει στους αιώνα των αιώνων, διότι η καταστροφή τη είναι οριστική καιωνία. Τέσσερα. Και κάτω οι 24 πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα και προσκύνησαν τον Θεό που κάθεται επί του θρόνου λέγοντες «Αμήν, Αλληλούια». Ναι, Ενείται τον Θεόν. 5. Και φωνή αγγελική εβγήκε από τον θρόνον οι οποίοι έλεγεν «Ενείτε τον Θεόν ημών όλοι οι δούλοι του, όσοι φοβείστε Αυτόν, οι μικροί και οι μεγάλοι». 6. Και οίκουσα φωνήν δυνατήν σαν φωνήν λαού πολλού και σαν βοήν νερόν πολλών που πίπτουν από ψηλά και σαν πουμπουνητό βροντών δυνατών που έλεγαν «Αλληλούια» διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός μας ο Πατοκράτορ. 7. Ας χαίρομαι και ας εφρενόμεθα γεμάτη από αγαλίαση. και α δώσω με την δόξανη σε αυτόν διότι ήλθε η ώρα του γάμου του αρνίου, του πνευματικού και ουρανίου και αιωνίου νυμφίου Ιησού Χριστού. Και η γυναίκα του, η πνευματική νύμφη εκκλησία, εστόλυσε και ετοίμασεν αυτήν. 8. Και τη εδόθη από τον Θεόν λαμπρά βυσίνη στολή καθαρά, που συμβολίζει την βασιλική της χάριν και αγιότητα. Διότι το βύσινον ένδυμα είναι αρετέ των Αγίων της Τριαμβεβούσης Εκκλησίας της Νέας Ιερουσαλήμ, της αιωνίας νύμφης του Χριστού. 9. Και μου είπε ο άγγελος, γράψε. «Μακάρι είναι οι προσκαλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου οι οποίοι θα μετέχουν τη αιωνίου χαράς και μακαριότητος». Και μου είπεν «Αυτοί οι λόγοι που βεβαιώνουν τη μακαριότητα των πιστών δια της ενός εώστων με τον Χριστόν, είναι αληθείς, είναι λόγοι του Θεού». 10. Κι έπεσα εμπρόση στα πόδια του αγγέλου για να τον προσκυνήσω και μου είπε «Πρόσεχε, μην κάνεις αυτό και μη με προσκυνείς Είμαι σύνδουλός σου και ένας από τους αδελφούς σου που κρατούν την ομολογία και τη μαρτυρία της πίστεως των Ιησούν. Προσκύνησε τον Θεόν. Εάν δε θέλεις να με προσκυνήσεις, επειδή σου προλέγω τα μέλλοντα, μάθε ότι η ομολογία και η μαρτυρία της πίστεως προς τον Ιησούν, αυτή χορηγεί το προφητικόν πνεύμα. 11. Και είδα τότε τον ουρανό να είναι «Και η δού άλογον άσπρο και ο καβαλάρης που εκάθιτο το παυτού, «εκαλεί το άξιος πάσης επιστοσίνης κριτής και αληθινός γνήσιος ιός του Θεού «και κρίνει με δικαιοσύνην και πολεμή νικηφόρος και πολεμη φόρος Δώδεκα. 12. τα μάτια του δε είναι σαν φλόγα φωτιάς «και τίποτε δεν του διαφεύγει και δεν παραμένει σκοτεινών εις αυτόν». «Και επί τη κεφαλής του φέρει βασιλικά στέματα πολλά» Διότι αυτό είναι ο βασιλεύ όλων των βασιλέων, έχει γραμμένα πολλά ονόματα. Και έχει όνομα γραμμένων, το οποίο όμω εκτό αυτού κανένα άλλο δεν το γνωρίζει κατά βάθο, διότι η φύση και η ουσία του είναι ακατάλληπτο. 13. Και έχει ενδυθεί ένδυμα βαμμένο με αίμα, διότι έχει το αίμα του για τη σωτηρία των ανθρώπων και για τη θυσία του αυτήν ανυψώθεν ουρανό και πηγή νικητή αιώνιο. Και το όνομά του έχει κληθεί προπάντων των αιώνων, ο Λόγος του Θεού. Δεκατέσσερα. Και τα αγγελικά και πουράνια στρατεύματά του τον οικολούθουνε πάνω εις άλογα άσπρα και εισαντημένοι με ένδυμα βύσινων καθαρών που ήστραπτε. Δεκαπέντε. Και από το στόμα του βγαίνει ο Λόγος της Αληθείας που είναι σαν ρομφαία κοπτεράκια από τα δύο μέρη για να με το πνευματικόν αυτό όπλο τα έθνη. Και αυτός, πως Θεός έχει δύναμη να καταγώνει τον, θα ποιμάνει τους λαούς των εθνών με ράβδων σιδερένιαν. Και αυτός πατεί στον λινόν, από τον οποίο βγαίνει το δυνατόν και μεθυστικόν κρασί της οργής του Θεού του Παντοκράτορος και διαχειρίζεται την τιμωρητικήν εξουσίαν και δύναμη του πατρός του. 16. Και έχει επάνω στο ένδυμά του και στο μέρο που το ένδυμα αυτό σκεπάζει των μυρών του όνομα γραμμένων, «Βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων». 17. «Και είδα έναν άγγελο που εστέκετο εις τον ήλιον, σύμβολον της θείας του λαμπρότητος και του μεγίστου ύψους στο οποίον είχε πετάξει». «Και φώναξε δυνατά με μεγάλη φωνήνη και είπε όλα τα όρνια που πετούν στο το μέσον του ουρανού. «Ελάτε, μαζευτείτε στο μεγάλο τραπέζι που σα ετοιμάζει η οργή του Θεού». 18. Διαναφάγεται σάρκα σάρκας βασιλέων και σάρκας στρατηγών και σάρκας ισχυρών και σάρκας αλόγων και τα σάρκας των καβαλαρέων που κάθινται επ' αυτών και τα σάρκας όλων και ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων που είναι υπήκοοι του Αντιχρίστου. 19. Κι είδα το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατέματά τους συναθρισμένα διανακάμουν να κάμουν των πόλεμων με τον καθήμενον εις το άσπρον Μεσσίαν, και με το του. 20. Και πιάστε εχμάλωτος το θηρίον αντίχριστος και μαζί με αυτόν και ο ψευδοπροφήτης που έκαμε τα γυρτικά θαύματα εμπρόσης αυτών, με τα οποία εξυπάθησε και πλάνησεν αυτούς που έλαβαν την ανεξάλληπτο σφραγίδα του θηρίου και που προσκυνούν το είδωλον και την εικόνα αυτού. Ζωντανοί εριφτήσαν και οι δύο μέσα στη λίμνη της φωτιάς που καίεται με θιάφη. 21. Και οι υπόλοιποι φωνεύτησαν με την ομφαίον του Μεσίου που κάθεται πάνω στο άλογο, η οποία βγήκε από το στόμα του. Και όλα τα όρνια χορτάστησαν από τα σάρκα των πτωμάτων των Πνευματικόν το όπλον του νικητού. Ο λόγο τη αληθία που βγαίνει από το στόμα του. Πνευματικό κυρίω και ο όλεθρο των αντιπάλων, χωρί να αποκλείεται και η ενπολέμηση αισθητή μεταλλίνων σφαγή και εξολόθρευση πολλών.